γίνεται μια μεγάλης κλίμακας επισκευή του κτηρίου και στο, κτηρίο, και στο κελίφος του κτηρίου αλλά και στον αυλιοχώρο και αποκαθίσανται κάποια αρχιτεχνικά στοιχεία τα οποία υπήρχαν παλαιότερα με σκοπό την αναβάθμιση του κτηρίου ως α, κατασκευής και την αναβάθμιση του περιβάλλοντα του χώρου και του εσωτερικού του χώρου για να παρέχει υπηρεσίες ψηλού επίπεδου και μεγαλύτερου φάσματος. Ε, η πορεία των εργασιών είναι πολύ ικανοποιητική κατά την άποψή μας και από ό,τι βλέπουμε εμείς που παρακολουθούμε το έργο η μελέτη έγινε από γραφείο και εμ, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει περίπου δύο μήνες για την αποπέραψη από σήμερα βέβαια σε τέτοιου είδου κατασκευές επειδή τυχαίνουν και απρόπτα γιατί όταν κάνει ένα παλιό χτίριο ε, μία επέμβαση δεν ξέρει τι μπορεί να κρύβει όλα αυτά τα χτίρια είναι πολλών ετών και έχουν διάφορα προβλήματα εμείς θα θεραπεύσουμε όλα τα προβλήματα θα θεραπεύσουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν στεγάνωσης ρηγματώσεις επιχρίσματα, κουθώματα ώστε το ακταίο να είναι πάλι ένα σημαντικό οκτήριο μέσα στην πόλη όπως και παλιά και να έχει την έγκλη που το αρμόζει και ο ρόδικό λαό να μπορεί να το χαίρεται όπως αν η το κάνει σύμφωνα με τα μηνύματα που έχουμε τα προβλήματα είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρόνια που έμεινε το κτίριο ανεπιδιόρθωτο. Επομένως υπήρχαν μεγάλες κλίμακας ρηγματώσεις, φουσκώματα στους τοίχους, φουσκώματα στου επιχρίσματα, διαβρόσεις από υγρασία, τα δόματα του ήταν αμόνοτα ή είχαν εμμονοθεί παλαιότερα και εγκαταλειφθήκαν εκ των υστέρων, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και στα δομικά στοιχεία του κτίριου. Και αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει και με την κατοδίγηση της εφορίας νοτερων Μνημείων που έχει συμβάλει πάρα πολύ στο όλο θέμα να κάνουμε μια πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου ώστε να αναζωογονηθεί από πάσης πλευράς. Παλαιότεροι χρήστες είχαν κάνει κάποιες αυθέρετες αυτή, επεκτάσεις οι οποίες αποκαταστάθηκαν, αφαιρέθηκαν και δημιουργείται η χώρα αυτή αποκαθίσατε όπως αν και παλαιότερα και θα παραμείνουν έτσι